Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε με το Λικέρ Μαστίχα, μία ακόμα Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου, χρόνια από πολλά στους ερωτευμένους. Είμαι η Στεφανία Μαρμαγγέλου στον ήχο και τις μουσικές επιλογές και ελπίζω να περάσουμε καλά για το υπόλοιπο Ούτε μπορείτε να μας στέλνετε κι εσείς στα μήνυματά σας, οι ερωτευμένοι και εμεί. Μέσα από το γκρουπ μας στο facebook, η κερμαστίχα, με ελληνικούς χαρακτήρες. Και μέσα από το mail του Beton7ArtRadio, που είναι info, παπάκι, beton7artradio.gr, σωστά, μάλιστα. Επειδή τα γεγονότα καμιά φορά μας προλαβαίνουν, για τη σημερινή εκπομπή δεν είχα κάνει καμία απολύτως προετοιμασία διότι το μυαλό μου ήταν κάπου εντελώς αλλού από το να ψάχνω να βρω νέους δημιουργούς για να παρουσιάσω νομίζω τα ευκόλωσαι νοούμενα παραλείπονται Ωστόσο, χτες που με λίγο το ενοχικό μου και αναρωτιόμουν τι θα κάνω σήμερα σε αυτήν εκπομπή Θέκαμε τους πολύ καλούς μου φίλους, τον Γιώργο κι τι βάζω. Και εξαφνικά μου ρίθηκε η ιδέα ότι τους καλλιτέχνες τους έχω με στα πόδια μου και <χι> εγώ και πώς να μου κιπνήγω μια κουτελή η ράβω. σήμερα αποφάσισε να καλέσω την Εκπομπή και η αλήθεια είναι ότι τον έписаμε τα χίλια χρόνια. Το φίλο το φίλο μου, ε, από τη Κρήτη, Γιώργο Αρετάκη. Καλώς ήρθατε. Καλά σας βρήκα. Μετά τη συζύγου βέβαια, σύνοδεπόμενος, <laughs> <laughs> έτσι στον γκρούπι. Ο Γιώργος λοιπόν είναι εδώ με την ιδιότητα... Του σούπερ ήρωα. Του σούπερ ήρωα, ναι, αμέ. Αλλά και με την ιδιότητα του λαουτοπαίχτη. Mm. Υπάρχει αυτό? Ε, λαουτάρι λέγεται. Α, με συγχωρίζω. Ωραία. Να πω σε που μας ακούνε ότι ο Γιώργος ε, ξαφνιάστηκε όταν του είπα έλα εκπομπή και... Να είσαι καλεσμένος μου Γιατί μου λέει ως τι Ως καλλιτέχνης παίζεις ένα μουσικό όργανο Και μου λέει, μα ναι αλλά δεν είναι Δεν είμαι καλλιτέχνης Για πες μας Αφού ποιες τυρακί σου Μην με διακόπτεις <laughs> Με συγχωρείς <laughs> <laughs> Ναι δεν είμαι ακόμα παρακαλωθώ μαθήματα Είναι κάτι που το λατρεύω Και με ρωτεύω να μαζί του Για πες μας λίγο πως ξεκίνησες Άρα είναι και την τελική μου μέρα σήμερα Γιατί είναι και του Αγίου Βαλεντίνου Ναι αλί Τι έγινε, ποια είναι η ιστορία, με mm. ρωτή, κατάγεσαι από τα... Ε, ναι, η ρίζα είναι από εκεί. Είναι από εκεί ρίζα, αλλά νομίζω και από να μην είναι ρίζα σου, έχει έναν τρόπο να σε τραβάει. Το νησί, η μουσική του, Πότε τον κόσμο... Πάντα να παίζεις? Ε, είναι τώρα 7 χρόνια που παρακολουθώ, που προσπαθώ και... Πολλά, ε! Είναι... ναι, το, το αγόρασα. <laughs> Μέχρι να ανακαλύψω ποιος μπορεί να μου το διδάξει Ήταν αστίβος Έχουμε θέμα, δεν έβρισκες Είναι δεν είναι κιθάρα ναι. Δεν είναι ντραμς Ναι, δεν εγώ, είναι εγώ θυμάμαι ίδιος. μικρή, θέλω να μάθω μπουζούκι Δεν έβρισκα δάσκαλο <laughs> Φαντάσου, φαντάσου, ένα πιο συγκεκριμένο Ναι Λαούτο, κριτικό Ναι, ναι, ναι Και για κάποιον που δεν είχε, μεγα... δεν είχε κύκλο εδώ στην Αθήνα Για κάτι τέτοιο, απλά Και για 7 το... χρόνια και ακόμα... παλεύεις τα το μάνθες δηλαδή είναι αυτό το δισκοόργανο ε ναι ναι ναι δεν οικοιτή glitch δεν με το βετιθάβμα δεν έχω το talento απλά είπαμαι μω ρωτημένος μαζί του κι εγώ τι λαούτος μαγανίζ πολλά άλλα πράγματα κι γιατί συγκεκριμένα λαούτο κι όχι κάποιο άλλο δεν ξέρωgo μια lira κριτική κάτι α ε μόνο του mm. αυτό το και μω ήκαne μια συχορδία ένα grao Θα έλεγα, αν το πω αυτό και τεντώσα να βλέπω αρά μου, διάφορα. Θα στείνω ότι και εγώ από τον ξάδερφό μου θέλω να μάθω μπουζούκι. Με <laughs> mm. αυτά τα ξαδέρφια <laughs> λοιπόν να τα προσέχετε. Επιρροές, επιρροές. Να να έχετε ήσυχη ζωή. <laughs> <laughs> <laughs> και τι έχεις αποκομίσει από όλη την 7 χρονη πορεία. Ω, oh, πολλές ώρες γκρεμίας. <laughs> ναι. Χωρίς να ε, προσπαθώ πολύ, μόνο με αυτό. Να μου προσφέρει μια ηρεμία που δύσκολα το βρίσκω αλλού. Το λαούτο, ναι, πολύ ναι. περίεργο μου ακούγεται. Σοβαρό. Αν δεν είσαι ένα κριτικός φαντάστησε ότι θα την προσέφερε, θα σου τέριαζε, θα σου κούμπωνε. Ε, ε, δύσκολα δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, δεν ξέρω. πολύ υποθετικό. Δεν ξέρω, ναι, πολύ. Ναι. Να πούμε έχεις φέρει το λαούτο σου και hey, θα σε απολαύσουμε σε λίγο. Μαρτυρίζα. <laughs> <laughs> Μέχρι να πάρουμε μια γεύση από κάποιον έτσι πιο... Λίγο πιο έμπειρο από σένα, πολύ λίγο. Α, ναι, α, α, άνετα, ναι, άνετο, ναι. Μα, νόμιζε γι' αυτό <laughs> Πάμε. natile y ella se quedó la se quedó suya nayo nayo nayo no a ket ta frustala ap oda kara ni ta kara ni ος ξιλούρης. Πασχέγνοςτος και διαχρονικός, ε. Γιόζη δεν τα ανάγαλυσες, né, αυτός. Ε, Γιώργο, πια είναι η παράδοση, πια είναι η ιστορία της κριτικής μουσικής. μουσικής τη γνωρίζεις; Μ, mm, είναι παι πολύ παλιά. Σίγουρα έχει τη βάση του στο βυζάντιο, ਤੇ στη βυζαντινή μουσική, ή mm -hmm. περιεσότερι δρόμη, μουσική δρόμη. Μουσική δρόμη, ε. Είναι όπως και... είναι ίδιοι με τις βυζαντινές μουσικίες. Ε, όπως ο πλάγιος μαλεκού διατώνου, σκληροδιατώνου. Είναι, είναι δρόμοι οι οποίοι είναι οι βασικοί. Δεν είναι... καταλαβαίνω το μου λες. Είναι εντάξει. <laughs> Και πώς έφτασε μέχρι να γίνει... Το Βυζάντιο πώς έφτασε εκεί. <laughs> όχι το Βυζάντιο πώς έφτασε σήμερα, όχι σήμερα, τέλος πάντων από τότε που υπάρχει αυτή, αυτό το είδος μουσικής, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό είδος, πώς έφτασε να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά... Γιατί οπωσδήποτε Έλνα, φαντάζομαι και εκτός Ελλάδας, όποιος ακούσει κριτικό τραγούδι θα καταλάβει ότι αυτό είναι ένα κριτικό τραγούδι. Είναι, α, για το σήμερα λοιπόν, είναι ένα μύγμα που έφτασε σήμερα τον μέτρη της αρχής του 20ου αιώνα. Είναι το το σημείο το οποίο έχει δώσει όλο το τολμηστότητα, πιστεύω αυτό το κριτικό τραγούδι και κριτική μουσική. όπου είσαι ανά και κάποιη ε αtypescript agora Μετανάστες, μεικρασιάτες. Ήρθαν πολλοί μικρασιάτες στον νησί. Και δώσαν κι αυτή ένα. Και αυτοί και αυτοί αυτοί, ακόμα ένα χρώμα, μεσογειακό σίγουρα. Mm -hmm. Αλλά ήταν κομaina, ένα ένα στο σε αυτό το puzzle. Νομίζω έχει, έχει διάφορα χρώματα η κρητική μουσική. Είναι ένα μύγμα. Και βγάζει κι πάρα πολλά συναισθήματα. Σίγουρα. Λαδιά αυτό πακούσαμε τώρα το το ψιλόγνω, Σε ψιλόγνω. Σε ψηλό βουνό Είναι σικλονιστικό, είναι ανατρεχαστικό. Ναι, είναι, είναι στη κατηγορία των ριζίτικων. Ναι, για πες. Είναι τραγούδια που τα τραγουδά είχανε χωρίς μουσική, άρα πολύ δύσκολο για λίγους, ε, αλλά δυνατούς και το καταφένανε. Τώρα υπάρχει με μουσική και ακούγεται. Ε, ριζίτικο είναι τραγούδι των ορεινών, mm. δηλαδή αυτό που ήταν μακριά από αυτήν την του νησιού, των πολλών κατακτητών της, άρα έχει κρατήσει μια ακέραιη ε, μορφή τραγουδιού. γιατί η συγκατοικός μου είχε άλλη γνώμη το πρωί, που είναι αυτή η Ότι? Ότι έχει να κάνει με το ριζικό και τη μοίρα και έχει τέλος πάντων σημασία να έχει μια έναν ιδιαίτερο τρόπο που λέγονται αυτά τα τραγούδια, mm -hmm. είτε mm -hmm. χοροδιακά είτε και ένας ολνό ο πρωτοτραγουδιστής ας το πούμε έτσι ναι. Ε... Ναι, συνειδός είναι και πολυφωνικά Αλλά και από ναι. άποψη θεματολογίας Ότι έχει να κάνει με το ρυζικό και τη μοίρα Και αυτό, ναι. αυτή την πληροφορία ε... μου Εγώ έχω διαβάσει μια εκδοχή Ο οποία είναι από τη λέξη ρίζα Τα ριζά του βουνού που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στο νησί Τα ριζά του βουνού είναι η αρχή του βουνού Όπως φεύγει σαν την Παιδιάδη και ξεκινάει το ορεινόμερος του νησιού είναι για από εκεί και πάνω Οπότε ήταν το, τοπικό. Αισθάνομαι ότι είναι έτσι. Τώρα το ρυζικό θα μπορούσε να ήταν και αυτό. Μπορεί να Η λέξη ρίζα, σαν καταγωγή θα μπορούσε ότι έχει να κάνει με, με, τη, με τη ρίζα από πού κατάγεσαι. Νομίζω και αυτό... Α, μπορεί και αυτό. Και... Μπορεί επειδή έχει κρατήσει το, το, το ακέραιο χρώμα. Ταιριάζει με την πρώτη ερμηνεία, βέβαια. Του ναι, τόπου. Ναι. Δεν ξέρω. Πάντως στα ρυζά του βουνού είναι... Πολύ, πολύ, πολύ εύκολο να το συναντήσεις και υποδηλώνει αυτό. Αν κάποιος έχει καλύτερη γνώση και πληροφορία... <laughs> θα θέλαμε να μιλήσουμε, θα να μιλήσουμε. Κάτι που θέλω να σε ρωτήσω είναι πια πιστεύεις εσύ ότι είναι η αξία της κριτικής και γενικότερα της παραδοσιακής μουσικής σήμερα στην Ελλάδα του 2012 με όλα αυτά που μας τελανίζουν. Mm, παραδοσιακή μουσική, ε, κοίτα, η παράδοση έχει ένα, έναν τρόπο να παραδίδεται και να παραλαμβάνεται. Ναι, βέβαια. Ε, τώρα ο τρόπος που πάνω το παραλάβεις μπορεί να το διαστρεβλώσεις κιόλας, να το τσαλακώσεις, να, να φτάσεις λίγο ταλαιπωρημένο. Αλλά λοιπόν και περιπτώσεις οι περιπτώσεις οποίες είναι πανέμορφες με ένα ακόμα άλλο ένα λιθαράκι από, και, και στο σήμερα. τη μουσική, την παραδοσιακή πάρουν παραδείγματα, λίγα αλλά από ό,τι έχω ακούσει και ότι κυκλοφοράει δεν με, δεν με συγκίνει πολύ η ποσότητα που υπάρχει ναι. αλλά είναι οι λίγοι και οι που χαρακτηρίζουν νομίζω την εξέλιξή Ναι, αλλά αυτή η εξέλιξη σε εμάς πώς μπορεί να μας επηρεάσει πώς μπορεί να μας βοηθείς παίζει Κοίτα, κάποιο όταν, ρόλο όταν, όταν μια παραδοσιακή μουσική πλέον είναι στα μαγαζιά, τα κλειστά και είναι κάτι σαν, δεν θέλω να Na aí me críticos de tinenia na na bicrino do dropo, não é sem bagageia, é tá buzuque apihi. Né. Que naquote mazime guitáres e mesihordies, pábludes, que denhém camia escassei meto crítico dragón. Camia, é. Eh, não sei, eu ainda já já capios altas, agora não tô porro. Né to, dê dê to silambano. Né to, dê to. Pantes epidi, den pernu que ca. Sem dramas, ou seja, dê Μην πολιτική παράδοση έχει αποσυνδεθεί από τον σύγχρονο τρόπος ζωής; Ε βέγα. Τελικά. Βέβε βέβε. Βέβε, αφού μας σχεδόν ηλεκτρονική και μισή ίδιη. Γιατί κι εγώ καταάγω μα πο αλλά δεν αντέχω να πάω σε βλάχικο γάμο. Δηλαδή το το aftí μου δεν είναι ξεκιωμένο. Θα ακούσω, αλλά μα πλεον και στο βλάχικο γάμο έχουνε το echo, έχουνε πιθάρες, <laughs> έχουνε, έχουνε πιο τραβιχτικό. συμφωνήσω όμως με, αυτή την, με αυτό το διαζύγιο. Όχι, δεν είμαι απόλυτος ότι δεν θα πρέπει να μπουν καινούρια στοιχεία. Υπάρχουν παραδείγματα που μπαίνουν καινούρια στοιχεία και, και απο... να απογειώνεται. Για να το πω να το πω ότι απογειώνεται. Αλλά δεν εκεί είναι που, το... που συμβαίνει και, και εξελίσσεται. Δεν μιλάω τόσο για τον εξυγχρονισμό και τον συνδυασμό της παραδοσιακής μουσικής με κάτι άλλο. Mm -hmm. Θα το αναλύσουμε πιο μετά αυτό. Mm -hmm. Μιλάω τόσο Ε, ε, περισσότερο για το Τι θέση έχει Εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται Παράδοση που αντιπροσωπεύεται Από τη μουσική, αντιπροσωπεύεται Από τους χορούς, αντιπροσωπεύεται Από φορεσιές, από λαογραφικά μουσεία mm. Από mm. πάρα mm. πολλούς παράγοντες mm. Εν πάση περιπτώσει mm. Αυτό εγώ έχω την εντύπωση ότι Περνώντας τα χρόνια και Ιδίως με όλα αυτά που ζούμε Κάθε μέρα και με τον Ρυθμό των πληροφοριών που έχουμε Ότι καπως τα ξεχνάν τα ξεχνάμε κι ίσως κι τα διαγράφουμε καμιά φορά. Ναι. Και φέποντεσαν μουσικά; Κι αν τα δεις, η αντασύναψις είναι σχηδα μουσικά. Γι αυτό ναι. το διαζύγιο γω σου μιλάω. Ναι. Όχι ναι. καθαρά της μουσικής αν έχει έτσι εμπλουτιστή με άλλα ίδη. Ε, είναι, είναι μουσιακό μουσικό, όταν είναι τόσο ε, ασύndetο με, τη... με το σήμερα. Όταν είναι ακέραιο και θέλουν να είναι η παραδοσιακή στολή, όπως έφερσα παράδειγμα, να είναι ολόιδια, με την τότε τη χρήση, με τα λαμπερά στολίδια, π.χ. που χτυπάνε, όπως χτυπάγαν τότε, Όπως ήταν να πάει νύφι στο... να δείξει εκκλησιά. τα πλυκιά της, ξέρω, ναι, όπως ναι, ήταν ναι. Τα... τα δρόμενα. Ε, ναι, θα, θα το δεις μόνο μουσιακά. Δεν σε, δεν σε αφορά σήμερα. Είναι κάπως δηλαδή νομοτελειακό στο ότι θα συμβεί. Αυτός ο διαχωρισμός εκ των πραγμάτων. Ναι, ναι, ε, εκτός και αν κάποιοι το, φέρουν, το, το, το βάλουν μέσα στη ζωή μας. Όπως και τα ρούχα, όπως και η μουσική, όπως και ο τρόπος ζωής. Εσύ πάντως είσαι ένας από αυτούς. Όπου? Όπου επιμένει. Α, ναι, επιμένω, γιατί... Και αντιστέκεται. Ναι, επιμένω, γιατί δεν ξέρω, έχω πρόβλημα με τον ελεκτρισμό. Γιατί επιμένω νικά. Δεν <laughs> έχω πρόβλημα με τον ελεκτρισμό, δεν ξέρω τι συμβαίνει. <laughs> Παλιότερα άλλα έλεγες, <laughs> μετά βάζο και τις ηλεκτρικές κιθάρες. Βλέπεις, βλέ... είναι ένα παράδειγμα ότι εγώ για να νιώσω αυτό που ήνιώσα με Μ αυτή τη μουσική, την άκουσα για αρχή χωρίς στίχο. Ναι. Εκεί μου ήρθε η μεγάλη πλάκα. Άκουσα ένα δίσκο με σκέτη μουσική, κριτική μουσική. <laughs> Μπορώ δίσκο ή να... CD. Λοιπόν, ήταν CD. <laughs> Συγγνώμη. <laughs> Συγγνώμη, ήταν η HD, εγώ θα πίνω να τον λέω δίσκο. Θεδέ, στα ισπανικά. Θεδέ, ναι, θεδέ. Οπότε ήταν καθαρή η γνώση που είχε, η αίσθηση που αποκόμψε. Ναι, ήθελα αυτό το καθαρό. Δηλαδή είμαι υδροχώος, άρα μου αρέσουν τα... Καταλάβατε τώρα εσείς που είπα κοτέ. Μου αρέσουν τα καθαρά. Έχω ετοιμάσει να ακούσουμε ένα άλλο τραγουδάκι, βασικά εσύ μου το πρότεινες. Mm -hmm. Αλλά γειρά κορυδάστο Φουσταλλέρης. Α. Πάμε πάμε στο... Όσο βαρούν τα σίδερα. Στο κατάμα που λέγαμε το γεια. Αλλάζουμε λεγό είφος. Ναι, ναι, ναι. Αυτοριζίτικο βακούσα με print. Ναι, ναι. Πάει τελικά όλες εκφαντσες αυτή στο... η κριτική. Πάμε να δούμε ένα άλλο χρώμα από... Κάτι σαν ρεμπέ το μου ακριβώς, κάνει. Ατάκες. Ναι. Λέγετε τα βαχανιώτικα αυτά. Βαχανιώτικα. Το «τα» είναι μέσα στη λέξη, είναι το άρθρο. Τα μπαχανιώτικα. μπαχανιώτικα. Οκ, okay, συγχωρήστε με, εγώ είμαι από πάνω από τα βλάκια. <laughs> <laughs> Για να ακούσουμε τον κύριο Στέλιο Φουστελιέρη. τε λειπών του. Έβουμε φιλιά στη ਵੀ εκι που μας ακούει. Και πήσες να spot η synteknη, έτσι λεςτε. μια φιερόση, ένα, όπως τη σιγά-σιγά ητιμάζεται. Α. Εντι, έτσι, έτσι νομίζετε βγάλες. Χορίσες μια νότα, μια пенιά; Μα Ναι. Ε. Ναι, αυτό ήταν ένα μια μαζί... είναι πεγμένο με βουλγαρί. Μ. Mm -hmm. Είναι na Mexico oregano, τώρα δεν ξέρω τις ρίζες του, δεν ακούσαει αυτό βουλγαρί. Ε, είναι πολύ διαδεδομένο στη Γ੍ਰητία το τότε βέβε. Μεταξύ 1900 και 1950. Ε, cái το φέρανε νομίζω, ότι το φέρανε αυ... ε η mm. Έχω την αλήθεια. Αρέξω και... και οι μίξες αυτοί που το, που το παντρέψαν όλο αυτό και βάλανε ένα χρώμα τέτοιο στο, στο τραγούδι. Με τις άλλες όμως τι γίνεται. Δηλαδή αυτή είναι αποδεκτή, μας αρέσει, μας κάθεται. Mm -hmm. Με τις άλλες που μπαίνουν μέσα συνδεσάιζερ, μπαίνουν μέσα... Α, μακριά από εμάς. Γιατί. Μακριά από εμάς. Ε, κοίτα, ε, γιατί. <laughs> <laughs> γιατί μακριά από εμάς, γιατί το ένα είναι αποδεκτό Συνθεση και το άλλο σύνθεση. δεν είναι. Άμα σου πω ότι ένας λόγος για κάποιους που έχουν Γιατί θα κατάς, το πιστέψω Με το synthesizer <συσίλω> ε, <συσίλω> ε, ε, ε, Βάζεις όλα τα όργανα Δηλαδή άμα το δεις α, Κάποιοι είναι επαγγελματίες Και το βλέπουν τελείως επαγγελματικά Και καθόλου ε, ιδεολογικά Αν μπορώ να το πω εδώ ιδεολογικά. Λοιπόν και το θεωρείς ομεροκάματο Γιατί να δώσω δύο ομεροκάματα Σε ένα κρουστό και σε ένα λαού Δίνω ένα σε ένα synthesizer Και ακούμε μια σούπα Ναι αλλά Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει διάφορα hits Ναι. που έχουν έτσι μια επιρροή κριτική ναι. μου έρχεται ένα στο μυαλό ας πούμε και το ψηλό τραγουδά αλλά δεν θα το πω ε, που είναι και λίγο μπιτάκια που είναι και λίγο έτσι πιο πόπρε παιδί μου ναι. αλλά ωστόσο γεια σου Αλεξανδρή περντά <laughs> <laughs> να παίξω και μας χαιρετάνε <laughs> δεν μπορώ να το κρύψω ε, ωστόσο έχουμε δύο έχουμε πάλι ένα με την κριτική μουσική. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι κακό το να βγαίνει έστω και με αυτόν τον τρόπο προς τα έξω ε, κάποια έτσι μικρή νύξη της κριτικής μουσικής oh, yeah. έστω και Αυτό αλλιωμένη. Τι Αυτό το τραγούδι Τι έχει δυναμική να ενώσει τον κόσμο και να τον κάνει να μαζευτεί μια μέρα τάδε να κάνει να... μια γενική γιορτή το λεγόμενο πανηγύρι. Θα πήγαινε σε ένα πανηγύρι, πανηγύρι γιορτή Δεν ξέρω. Επαιτειακά για κάποιον, ε, για εκκλησιαστικούς λόγους, όπως ήταν τότε. Θα πήγαινες να τον ακούσεις ζωντανά σε ένα βραδινό, ανοιχτό, καλοκαιρινό χώρο. Όχι, αλλά... Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> Ωστόσο, πάρα πολλοί που δεν ήταν αυτό που ψιλοτραγουδούσα πριν. Mm. Ε, τα γενέθλια, mm. το ξέρεις το... Όχι. Δεν τον ξέρω τον κρητικό κύριο που το τραγουδάει Ωστόσο το έμαθα yeah, μέσα yeah. από τον νότιο της Φακιανάκη ah, ah, Και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω ah. Κάπως Ε τώρα δεν ξέρω Δεν θέλω να γίνω κακός Να γίνεις ε, δε, μας, να... δεν με πειράζει yeah. Δηγνώμη σου απλά θέλω yeah, Δεν έχει να κάνει ιδιαίτερα με την κρητική μουσική Τα γενέθλια Ναι <laughs> Δεν είναι Θα κριτικό να, Μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τραγούδι Η κριτική μουσική έχει συγκεκριμένες χρησιγητουμένους χορούς. Είναι ο Συρτός, είναι ο Μαλεβιζιώτης, Πεντοζάλι. ο Καστερινός, ο Πεντοζάλης. Τα ξέρεις να τα χορεύεις αυτά, ή ε... τζάμπα μάγκας. Είμαι πολύ ντροπαλός, τύπος, σε παρένθεση, μην κρίνεται γιατί εδώ, με αναγκάσανε, αυτό <laughs> <laughs> <Το>, που το πρόδωσα. <laughs> ναι, λόγω ντροπής, αν τα χορεύεις ή λόγω γιατί μεταξύ μας ο Πεντοζάλης δεν χορεύεται, ε? δέκα χρό <laughs> 10 χρόνια το φούδα. Λοιπόν, λες λες λύπουν ότι είσαι μόνο... χορό. Και σε μουσική. Εμένα Για για να φωσιοθίσω, αποθέλω να φωσιομένος σε αυτό. Είναι το hobby μου. Λοιπόν. Είναι κάπως το κάνω από αγάπη. Δεν δεν έχω τόση 3β, δυστίχος. Θα θελα περισσότερη. Πολύ περισσότερη, αλλά η σημερινή ρυθμίζει μαφίνουλα. Να επιστρέψουμε όμως λίγο σε αυτό που λέγαμε, γιατί εγώ δεν καλύφθηκα. Μεταγενέθλια. Μεταγενέθλια, δηλαδή είναι κακό να γίνει γνωστό... ...γνωστό ένα τραγούδι... Ε, με έτσι λίγο πιο εξυγχρονισμένο τρόπο ρε μου, αρκεί να γίνει γνωστό. Δεν δε σου λέω ότι αυτή είναι η άποψή μου. Σε ρωτάω απλά. Πώς σου φαίνεται. Ε, πόσοι ακούσανε ε, κριτική μουσική τι κριτική μουσική ακούσανε μετά από αυτό? Εδώ θα ήταν μια καλή άνθρωση. Ναι, πρέπει να κάνουμε έναν γκάλαιο, δεν ξέρω. Έχεις δίκιο. Και μήπως ακούσανε μόνο αυτό και ήταν αρκετό για γιατί αυτό τους δώσανε. Και εγώ σου λέω έπεσε ένα CD εξ ουρανού την αλήθεια και με έκανε να πω ότι ναι, έτσι, έτσι, αυτή είναι η μουσική που μπορώ να, να, να μου ξεφουσκώσει το στήθος. Έτυχε mm. από έναν φίλο μου να έχει έναν συντύπανω στο... στο ηχείο του και από περιέργεια να το βάλω μέσα και να ξεκινήσει όλα αυτό. Εσύ όμως Γιώργο ήσουν ηλικία που να έτοιμος να εισπράξεις αυτή τη μουσική νομίζω. Κάνω λάθος. Ε, έτοιμος ποιο. Με την έννοια ποιο. ότι είχες κάνει ένα κύκλο μουσικό. Μουσικών ακουσμάτων, ας το ναι, πούμε. Ναι, σίγουρα. Αν, αν κάτσω να σου πω, το τι ακώ σπίτι μου, θα είναι... θα είναι μια άλλη συζήτηση. Θέλω δεν... να πω ότι δεν είναι εύκολο να... να ασχοληθεί κάποιος και να αγαπήσει κάποιος έτσι εύκολα μια τόσο δύσκολη μουσική. Και το δύσκολο δεν το λέω με την αρνητική του έννοια, το λέω με τη θετική του έννοια, mm -hmm. ότι καλά κάνει και είναι δύσκολη ναι. και έχει έτσι, ιδιαίτερους ήχους. Αλλά νομίζω χρειάζεται και μια αλφα-εξοικείωση, δηλαδή... Ναι, Κα... Δεν μπορώ να παραβλέψω τι... το DNA. Δεν παραβλέπετε, νομίζω, δεν παραβλέπετε το DNA. Αλλά... Μπορεί, μπορεί πολλούς να ξεσηκώσει, αλλά δεν ξέρω πόσους θα τους κάνει να αφουσιωθούν. Αν όχι να αφουσιωθούν ή να το αγαπήσουν για πάντα. Ηλικία έπαιξε ρόλο. Ηλικία πολύ πιθανό, γιατί ήδη είχα μια... Γιατί από μικρός κριτικός ήσουν, αλλά δεν ακούγες από μικρός κριτική μουσική, έτσι δεν είναι. Ναι, κάτσε. Επειδή είναι λίγο βαρύς τίτλος. Ο κριτικός. Ήταν ωραία. Ωραία, τα λέω, τα λέω. Ωραία, παράβρισε. Δεν σε καταλαβαίνω. Τέτοι. Την τα λέει αυτός. Όχι, δεν είχα αυτό που συμβαίνει, να έχεις ένα σπίτι και να παίζουνε κριτικά. Δεν ήξευτο. Ε, αλλά αυτό δίνει μεγάλη<td>δύναμη</td> της μουσικής. Ναι. Που δεν το ήξευμε. Αمناσύβλητη, όμως, γιατί αγόμουνα αυτό, στο rock, στο rock, rock στο punk, συνέβη βιά τώρα, έτσι; ναι, μια ναι, φορά Και ο Γεράνκερο; Μα τα μαλλιά μου κρυφά. Ναι, αλλά και ο Γεράνκερο, ο το τι με ταρακούνισε αυτό, ε, νομίζω ότι έχει έχει μια νίκη η κριτική μουσικής. Θα μας παίξεις ή να βάλω κάτι. Βάλε κάτι, βάλε κάτι. Σε λίγο, ε. Ναι, ναι. Άντε, να βάλω. Να κάμω θέλω ταραχή. Θέτε. Τέλει. Τέλει. Για πάμε. Σαραντώνεις. falesta pazhi na kamosu dotarashi sa to ga kon te nari o sumama mono sa to ga ko yo de nori So khonyya tnemera tnemera na rykh so khonyya tnemera Mari khonyya tnemera alosh na ysepa Ολοκληρώσαμε τους χορούς μας εδώ, γιατί εμείς χορεύαμε και λίγο στη διάρκεια του τραγουδιού Είχαμε μια διαφωνία με τον Κρητικό Αν επρόκειτο για, για συρτώ είμαι αλευσιώτη Όποιος ξέρει, κάτι παραπάνω μας πει, γιατί διαφωνούμε Ματών, Αυτό το τραγούδι έχει τη βάση του σε ένα παλαιϊνό τραγούδι Που λέει «Τα μάτια σου μ' αρέσουν κι αν είναι και, ναι. και καρδιά σου να πονεί, μα να πονεί για μένα» Ναι ρε Μαντινάδες, φτιαχν Оде, де. Можеш да фягнеш. Яди. Е, да. Де болио кафе έτσι не νομίζω. Νομίζω, ναι, νομίζω, ναι. Θα <laughs> πρέπει να με πρέπει να ζεις, πρέπει να βγάζεις το χώμα. Δεν, μπο, δεν νομίζω να, να βγάλω δεν μια ματινάδα, να, να, να είναι τι μια ματινάδα αυτή. Να την ακιζεις δεν. Βγάλλε, μια την εκπομπή μας. Οχι, <laughs> Κραταώ, Κραταώ, για να κατέβο κάτω. <laughs> Κραταώ να βανατζίζω <πάω laughs> κάτω. Δεν ξέρω. Οπότε, έχετε πάντας εύκολο αυτό με τη ρήμα, ε. Ναι, νομίζω είναι το... οι πρώτοι hip-hop χάδες, νομίζω. <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το πρώτο hip-hop. Άμα φέρω κανά, <laughs> Ρεμπιέδο, συγκρότημα, θα τις πω <laughs> ποια αρχή του Ρεμπιέδο. Και θα κριτικές, φαντάζεσαι. Πολύ πιδά, ναι. δεν υπάρχει σπίτι στην Κρήτη που δεν έχει τον ερωτόκριτο. Τον ερωτόκριτο. Ένα, Ένα βιβλίο ο Όταν το διάβασα, ε, μετά ε, το μυαλό μου δούλεβε μηχανικά σε αυτό, σε αυτό στο δεκαπέντα σύλλαγο. Δεν κατάφερα να κάνω κάτι, να βγάλω εγώ κάτι, αλλά γίνεσαι. Μπορείς μπορεί να... Δηλαδή είναι, είναι ένα βίωμα γι' αυτό. Και εκεί με την αξία της κρήτης και στη λογοτεχνία. Νομίζω ότι το πάμε ρεαλιστικά, <Τι> μπορούμε να πούμε φίλοι. ότι οφείλεται στους ενετούς. Mm. οι οποίοι ήταν πιο ευχάριστοι κατακτητές, θα έλεγα, ναι, ήταν από την υπόλοιπη ε. Ελλάδα που είχαν τους Οθωμανούς. Mm. Η Κρήτα έχει την τύχη για, πολλούς, όχι πολλούς, για αιώνες, αντί για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να έχει τους ανετούς. Αυτόματα μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά πολιτισμικά το τι μπορεί να Οθωμανική Αυτοκρατορία, το το μόνο προσφέρει στην κοινωνία είναι Ο Μπακλαβάς και, και ο τι άλλο. Και τουρκικούς καφές που ακόμα ταλαντεύεται. Και πολύ κατάλευκο πυλάφιλοι και ο τι άλλο έχουν. Ναι, σε κάτι τώρα που το πιάσαμε λίγο ιστορικά. Mm. Τώρα που λίγη συνθήκη του 1913 που είχε στο Λονδίνο σχετικά με την παραχώρηση της Κρήτης στην Ελλάδα. Λίγη τώρα, φάτους 2012, ναι. τι θα κάνετε σε Τι θα αποφασίσετε. Ανεξάρτητη για... η κρητική πολι... πολιτεία ναι, ναι. ή θα... θα συνεχίσετε να μας κάνετε την τιμή. Θα μπορούσε αυτό να γίνει κόμικ. <laughs> μπορώ να κάνω ένα κόμικ, γι' αυτό δεν γίνω να αλλά κόμικ μπορώ να το κάνω, <laughs> αλλά δηλαδή όταν, εγώ, όταν κατεβαίνει, ξέρω εγώ, το ένα <laughs> έκτο της Αθήνας και δε γίνεται τίποτα, ε, τι να κάνει, τι να πει η και να συμβεί τι στην Κρήτη. Αστευόμουν. <laughs> ναι, και εγώ, τώρα, το... Και εγώ <laughs> το ίδιο όσο που συνέβη την Κυριακή. Για πες, το συν <laughs> Ο λόγος του λαού πλέον είναι... Δεν ξέρω τι είναι. Δεν είναι οργή Θεού τελικά. Δεν είναι. Όχι. Πρέπει να το ξαναρυμάρουμε. Τι να μας σωστούμε. Φωνή σώσει. λαού, οργή Θεού. Ξανα... Βγάλετε μια καινούρια μαντινάδα λοιπόν. Ε, εντάξει δεν ξέρω αν θα είναι μαντινάδα αλλά... Μάλλον πρέπει να το ξανασυζητήσουμε όταν. Τι θα κάνουμε. Ε, δεν ξέρω για αρχή πρέπει με τους γύρω μας. Mm -hmm. Για αρχή πιστεύω. Και μετά παραπέρα το στην κοινωνία μας μετά στην βόλη μας μετά στο έθνος κράτος μας αλλά νομίζω θέλει Ενέ αλήसेसι κριτική θέλει... δεν θα απάντησες ε πιο θα είναι το κράτος σας μετά από το τη φετινή χρονιά Οχι οχι να στείλω <χω> τι, τι <ανεξαρτησία, χω> το νησού. <Γιατί> είναι του νησιού η το Επειδή μια είναι αστείο, είναι, αστείο, είναι ένα, είναι ένα, ένα, μια, ένα, ένα, ένα, ένα σημείο Να το πω λαϊκά, φιλέτο. Δηλαδή? Δεν μπορεί μόνο του. Οπότε δεν υπήρξε μόνο του. Μόνο στο Επι... επιμήνωα. <χι> Ιστορικά <χι> δεν <υπήρξε χι> να υπάρξει μόνο του το νησί. Δεν είναι αρκετό. Είναι τρομερό, αλλά δεν είναι αρκετό να είναι μόνο του. Οι μεγάλες δυνάμεις είναι καραδοκούν. Mm. Και καλά θα σας στο τέλος. Τώρα που ανέφερες προηγουμένως τον ερωτόκριτο... Ε, τον έχω εδώ στη λίστα μου okay. Και αν δεν είσαι ακόμα έτοιμος <laughs> Να μας παίξεις Δεν ξέρω τι θέλεις να τον ακούγαμε Έτσι από το να ήμουν στον Νικό Ξυλούρι Γιατί όχι Θα, θα θέλεις Δεν δε θα δε αρνιώμουν τίποτα για τον Ξυλούρι Τι μου είπες Πες μου και αυτό που μου είπες πριν που ακούγαμε Ψαραντώνη Σχετικά με τη Α, Μα που είχαν κάνει μια συνέντευξη Είχαν κάνει μια συναυλία στο εξωτερικό νομίζω Και είχε παίξει σε, στην Αν όχι την ίδια φεστιβάλ. βραδιά, στο ίδιο φεστιβάλ σίγουρα. Και κάναω και μια κοινή συνέντευξη. Και έρχεται η ώρα να ρωτήσει τον Ψαραντώνη τι είναι για σένα η μουσική. Ναι. Και λέει, Παι, παιδί μου, η μουσική είναι άπειρο. Αυτά. Και τέλειωσε η γη απάντηση. Ο κύρις σου με ξόρισε εις την ξενιτιά στη στράτα Τέσσερις μέρες μοναχά μου δώσε να ανοιμένω Κι ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μαχριά να πιένω Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω Και πως θα ζήσω δίχως σου ητοφορισμόν tocchio ciri sugri forasse pandredi ricopula fedopulo sanis e sigredi che te moris na distatis a telunigoñisu nicuti nedignomisu challasi Μια χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο Και μετά εκείνη ολοχαρό στη ζήση μου τελειώνω Όταν θα αγωνιαστείς να βαρια να στενάξεις Κι όταν σαν νύφι στο ληστής Να δακρυώσεις και να πεις ρωτόκριτε καημένε Τα σου τα σάλεις μόνη σα, τα θέλες πια δεμένε Και κάθε μήνα φορά μεσά στην κάμερά σου Λόγια σε τάπα θα για σένα με πονεί η καρδιά σου και πιάσε και τη ζωγραφιά ο βρεστάλμαρι μέσα και τα τραγούδια που λεχάω που πολύ σ' αρέσαν <Και>, και διαβάζε τα θωρητάκια να θυμού και μένα. πως με ξορίσανε για σε πολύ μακριά στα ξένα κι ας τα ξοκάκω ρυζικός πως δε σ' είδα ποτέ μου κι έναν κεράκι αυτού μενώ εγρά του και σβησέ μου ας τα ξοκάκω ρυζικός ποτέ μου πως δε σ' για να παρθούμε ναι δεν το'χε γράψει μοίρα Λυσμονησέ παντοτινά και διώξε κάθε ελπίδα και πέ πως δε με γνώρισες κι ούτε κι εγώ πως είδα Με τον καιρό θα είδούμε εμείς, με τον καιρό θα είδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άλλο Ποιος αγαπά τον Άρο και ποιος τα Ρού μας έκαμε φτεξιμό πιο μεγάλο Με τον καιρό οι ανέμικες Με τον καιρό οι ανέμικες παύουν εκεί οι αντάρες Παύγουν έτσι για τ' άρεσε Έπαψα κι έτσι η μάνα σου Οι άδικες κατάρρεσσες Και επειδή τα θέλω τα να προλάβουμε τα να... Τα να... να ακούσουμε και τον, τον Γιώργο που Δυστυχώς οπότε χαμηλώνουμε οπότε. λίγο το, τον κύριο Ξυλούρη, τον, τον Νίκο Ξυλούρη. Ε, τι λέγαμε, α, μας έστειλε τώρα μια μαντινάδα η σύντεκνη και μας αποσυντώνησε. Συντέκνησα, με συγχωρίζω. Μα είναι θηλυκό. Αθλίμωνο, ναι. Ε, <laughs> Γιώργο, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε έχει ένα θέμα ερωτικό, ας το πούμε έτσι. Απόλυτα. Έτσι, ναι. ναι. Γενικότερα η θεματολογία των τραγουδιών ποια είναι. Γιατί αυτά που ακούσαμε μέχρι ήταν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Ναι. Σαν θεματολογία στους στίχους. Ναι, γι' αυτό το έβρος. Έχει κοινωνικό, έχει ερωτικό. Mm. Έχει ε, ε, σατυρικό αρκετά. Τεχνιδιάρικο θα λέγαω καλύτερα. Δηλαδή, μαντινάδα που θα σε πειράξει. Που, θα, σε, που θα φέρει χαμόγελα. Ευχάριστα. Θα σε θα σε πύραξε ευχαριστώ. Όχι ε, άσχημα. Να να γνώσω για να γνώσω καλύτερα. Ναι, ναι. Θα είναι ένα μια να πύραγμα όμως. Θεγενής, δεν στην... Ναι, αν και δεν το δίνουμε. Σαν εμφανίζεις ίσως. Μα θυμάμαι σε λες ότι Αχريكي, αναμαλλιάrides; Εγώ σήμισες σε Αλλά όχι, δεν έχουμε μια παιδία, τέντια. Ο Καζαντζάκης πάντως έχει πει ότι οι λιράριδες, σας άφησα έξω τους, πώς μου το πες, λαουτάριδες, λα, λα, λα, λα. λα, λα, είναι οι εκφραστές της αγωνίας... Μα τεσ... μου είπες ότι έχει διαβάσει τον Ερωτόκριτο, εκείνο λαουτάρις. Ναι, αλλά είναι δικαχιλιάδες στίχοι, <σοπότινου> πού να τους θυμάμαι ε, όλους απ' έξω. Έχετε <σοπότινου> έναν φρούτος ιστορικά <σοποίησαι> λαουτάρις στον Ερωτόκριτο. Αληθιά. Του κριτικού λαού του. Αληθιά. Ναι, βέβαια. Ο Ερωτόκριτος ο ίδ Πάνε Φέβαια. και εννιά χρόνια από τότε που τον διάβασα, Παναγία μου. Πώς περνάει ο καιρός. <laughs> <laughs> έχω στα Σκαριά ένα τραγούδι που μου έχεις δώσει εσύ. Και είναι λίγο επίκαιρο. Αιτός η χώμα δεν πατεί. Ναι. Α, Για πες μου λίγο την ιστορία αρχή... αυτού του τραγουδιού. Για αρχή από αυτό που το άκουσα mm -hmm. ε, έχω καταλήξει... στην τη μαγία του. Η αρχή με τον με αυτόν που τον τραβάζει λοιπόν. Είναι, ο, είναι σε σύνολο ο χαρακτήρας εκφράσσεως της κριτικής μουσικής σε σύνολο. Ναι. Γιατί έχει έχει δώσει ένα τεράστιο έργο. Εβρίτατο όλες τις μουσικές εκφράσεις, τις τις κριτικές μουσικές, όχι শিগει πράγματα, ότι μπορεί. Εκανε ρήμες. έκανε سیرτά, έκανε πετοζάλια, έκανε ταμπχανιότικα. Λόγιος okay, όλα, ε. Έκανε όλα, ναι, solo de órgano tu. Και μετά βοχόρησε. Δεν μετά δεν τη δόξα. Και έκανε μαθήματα. Και είναι ο αυτός που νομίζω έχει δώσει το επών επόμε... το επώνυμο στους tvaro βράχο που παταει μια αρκετική μουσική από διάφορους λυραρτές μαθητές του χαρακτηριστική που υπάρχουν σήμερα. Πάντως αυτό που μου περιγράφεις, νομίζω είναι στην πλειοψηφία των κρητικών μουσικών. Δεν είναι όλοι ανιδιοτολείς η κρητική μουσική. Τουλάχιστον για τους Δηλαδή γι αυτός όπως που αναγνωρίζουμε... ο Νοδάγκης το ότι παράτησε τη φήμη και το τι θα μπορούσε να κάνει σε γιορτές, επανεγγύρια, σε, σε γάμους, όπου, όπου και όχι φαντασμογωρικά, όχι στα, στα Μεσαμαζικής Ενημέρωσης, μόνο να ακολουθήσει το κλασικό μονοπάτι των μουσικών, αυτό να πηγαίνει στους γάμους και να παίρνει δ Ε, δεν επέλεξε αυτό, δεν επέλεξε αυτό, να το μεταφέρει ε. Να το παραδώσει Ναι Το παρέδωσε και έχει αφήσει ε, Διάφορους λιράριδες Οι οποίοι να ξεομνημώνευτη Και συνεχίζουν Πάντας Νομίζω όμως που λίγο που χακούσες την εντέυξης έτσι απ τις πάνες του ξυλούρι του Tsarantonis και και φαντάθητε την ιδέα. Όχι, δεν το θυμάσαι το του bóngμπούς. Προστεύω, לא απλά ότι Είναι έτσι νας κινούσες μια κίνηση περιφορά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ας πάμε στην στην καρδιά ina ξυλούριδον, όπου είναι ανίκητος ο Tsarantonis. Βέβαια. Πότε φωσ του ξυλούριδον νέκου. πιο κοντά στο μικρόφωνο. Α. Νομίζω ότι έχεις μυγάκια. Θα μας να τον απολαύσετε. Ναι, άκουσα. Λοιπόν, παίξε και... και θα κάνω τα σχόλιά μου μας παίξεις. Ναι, σου λέω. Οκ, Pota dozer ke ha. Le voan sovar that's mm -hmm. done, mm -hmm. nau počni za nazv laroni κιψικοι ταραχή. Έχει, έχει γίνे πανικός στο Facebook. Ζητάει να εκπομπή για Τρίκαλα, εκπομπή για Κefalonιά. Έχουν}}{|ξεληψή όλοι τη λεβένθο ο μάνα. Τεparatό με δβλεβη. Δεν σε δω λέβο. Μιλάω πολύ λεκτανά. Σωτήρης Μαλεζίδης ζητά Τρίκαλα και θεωρεί touchscreenίσουμε κι όλας γιατί. Έτσι δεν της θα επιλεχθεί. Ναι. Ε, Λήσανδρος ζητάει για Κefalonιά, χλωμό λιποθύμο. τώρα; Ωχ, εγώ κι εγώ ταξινάριστα. Εφτάνησα. Εφτάνησα, né. Μένα λβάζουν τα γάλματά τους ανάποδα πο' από... το κοντά μεταξύ τους. Ας βράνω. Ε, né. Le Csur Argostoli s'ageσάμε τα χανιά, Ιράκλειο χανιά. Έλα μωρε, έτσι το πηγαίνει. Το βεμιδάκι, né. Έχτη. Αυτή τoqune Το, το χάγζο τού. Το εγώ πάντως όταν ήχα πάει στη χανιά, κάθε ναι. φορά που παραπονιόμουν ότι έχει πολύ φασαρία και κίνηση και βαβούρα και φτάσε, όπιον το έλεγα, Αυτό ήταν η απάντηση. Λοιπόν, η ώρα είναι... Τι ώρα είναι? 7 παρα 5. Συγγνώμη για την ξεκούρτη στιγμή. Ήταν καταπληκτική η ερμηνεία σου. Τουλάχιστον εγώ αυτό εισέπραξα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ζωρίστηκες και καταπιέστηκες και αγχώθηκες για να έρθεις να μου κάνεις την τιμή. Εγώ ευχαριστώ που μου πρόσφερες άλλες τρεις άσπρες τρίχες. Ναι, λαρέ. Σου Πολύ παρηγόρο. <laughs> φιλιά στην Κρήτη. Yeah, uh, πολλά φιλιά. Τσί, τσί, πολλά, πολλά φιλιά, πολύ ρακή. Ναι. Μας φέρνει τώρα η μαμά της τέτης το, το καράβι. Ζήτω το αμπέλι, παιδιά. Ζήτω, ζήτω αμπέλι. το αμπέλι και το, το φρούτο όλοι. στα φύλλη που λέγαμε και ναι, θες. Όλοι, ένα αμπέλι στο βαλκόνι σας. Μπάς και γίνει κάτι, και ε. Και θα γίνει το επόμενο βήμα. Γιατί ναι. και να σου πω κάτι και τίποτα να μην γίνει. Αν είμαστε όλοι την Καστριακή και στο Μεθύσι δεν Τα πράγματα πάνε έτσι. Mm. Είναι και αυτό μια λύση. Đãκ. Έτσι, λίγο αισιόδοξο, ξέρω. Τι να πω, δεν έχω να προτείνω κάτι καλύτερο. Χαίρομαι. Να κλείσουμε με τον Κώστα Μουντάκη. Ναι, ναι. Και Αητός Εχώμα. Αητός Εχώμα. Δεν πατεί. Κάτσε, γιατί μας έχουν στείλει ένα εθνικό ζήτημα, ανοίξαμε λίγο. Και μπράβο, ρετάκι, χειροκροτώ από το σπίτι. Να είσαι καλά, Οπότε πάμε με τον Ναϊτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο να σας. Να πω κάτι για τέλος. Βέβαια, ό,τι θες. Έχω πληγές που φαίνονται και άλλες κρυφά πονούν. Και όσο και να ψάχνουν οι γιατροί, ποτέ δεν θα τις βρούνε. Είγες που τελικά μπορείς. Όχι, δεν είναι δικιά μου. Προσεύω. Προσεύω, δεν είναι δικιά μου. Ε, ναι, αλλά σου ήρθε. ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσο Γιώργο. Να είστε καλά. στο so, beton iftar, πολύ, καλό βράδυ. z a